τύχη 16 Τα αποστολικά έργα και παθήματά του. 16. Πάλι λέγω εκείνο που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή σας λέγω, μη με νομίσει κανείς από εσάς ότι με άφρον και ανόητος επειδή θα επενέσω τον εαυτόν μου. Εάν όμως δεν πείθεστε, έστω εκλάβετε έμως ανόητον για να και εγώ λίγον τι. 17. Εκείνο που θα είπω επενών των εαυτών μου δεν θα το είπω ως δούλος ταπεινό του Κυρίου αλλά θα το είπω σαν να έγινα άφρον και ανόητο από την πεποίθησή μου ότι έχω και εγώ δικαίωμα να καυχόμαι. 18. Αφού πολλοί καυχόνται δια προτερήματα του εξωτερικού των ανθρώπου θα καυχηθώ και εγώ. 19. Και θα καυχηθώ διότι με μεγάλη ευχαρίστηση να τους άφρονα και ανοήτους μόλον είστε φρόνιμοι. 20. Και λέγο με μεγάλη ευχαρίστηση διότι ανέχεστε εάν κανείς σας καταδουλώνει, εάν κανείς σας κατατρώει και σας εκμεταλλεύεται, εάν κανείς σα συλλαμβάνει σαν τα πουλιά στην παγίδα, εάν κανείς υψώνατε δεσποτικώς επάνω από εσάς, εάν κανείς σας δέρνει κατά πρόσωπον. 21. Με εντροπίν μου το λέγω σαν να υπήρξαμε εμείς και να μην μπορούσαμε να σας κάμωμεν ό,τι σας ἕκαμαν εκείνοι. Μάθετε όμως ότι σε οτιδήποτε και αν τολμά να καυχηθεί κανείς, διαπράττω αφροσύνην που το λέγω, τολμώ και εγώ να καυχηθώ. 22. Δια προτέρημα και προσόν καυχόνται. Είναι Εβραίοι. Κι εγώ είμαι Εβραίος και ομιλώ την Αραμαϊκήν. Καυχόνται ότι είναι Ισραηλίτε. Είμαι κι εγώ απόγονος του Ισραήλ. Καυχόνται ότι είναι απόγονοι του Αβραάμ. Είμαι κι εγώ. 23. Καυχόνται ότι είναι διάκονοι Χριστού. Και αν παραδεχθώ ότι είναι, ομιλώ σαν παράφρον, εγώ είμαι παραπάνω από αυτούς διάκονος του Χριστού. Υπευλήθιν κόπου περισσότερων περισσότερον από ό,τι θα επερίμενε κανείς. Υπέστην στο το σώμα μου κτυπήματα και πληγά υπερβολικάς. Ερήφθιν φυλακά φυλακάς από κάθε άλλον. Διέτρεξα πολλέ φορέ κινδύνου να θανατοθώ. 24. Από τους Ιουδαίους πέντε φοράς εμαστιγώθειν με τεσσαράκοντα παραμίαν μαστιγώσεις. 25. Τρεις φοράς εραυδίστην, μίαν φοράν ελιθοβολήθειν, τρεις φοράς υπέστην αβάγιον, επί ένιμερονύκτυον έμεινα εστο ανοιχτό πέλαγος και με έδερναν τα άγρια κύματα. 26. Υπηρέτησα τον κύριο με οδηπορία πολλάς φοράς, με κινδύνους μέσα εισπλημμυρισμένα κατά το χειμώνα ποτάμια. Με κινδύνους από λιστάς που παρεμόνευαν στα μέρη των περιοδιών μου. Με κινδύνους από το ειδικό μου Ιουδαϊκό γένος εις το έγινα μυσιτός λόγω του ότι εκείρητων την διαμόνο του Ιησού Χριστού σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων. Με κινδύνους από εθνικούς και ειδωλολάτρας. Με κινδύνους μέσα εις πόλει. Με κινδύνους μέσα εις ερήμους τόπους. Με κινδύνους μέσα εις θαλάσσας που εὐαγγελίου με κινδύνους από ανθρώπους που ήσαν ψευδά και έφεραν υποκριτικό στο όνομα του χριστιανού. 27. Υπηρέτησα τον Κύριον με κόπον και μόχθον, με αγριπνίας πολλάς φοράς, με πίναν και με δίψαν όταν απεμονούμιν εις μακρινά με νηστείας πολλάς φοράς, με ψύχος και γυμνότητα, όταν με ρούχα καταλαμβανόμιν ευνηδίως από τον χειμώνα. 28. Εκτός των άλλων που παρέλειψα, με στενοχώρηκε και καθημερινή πίεση και επίθεση των διοκτών μου, αλλά και η αγωνιώδης φροντίδα μου της εκκλησίας. 29. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενή πνευματικός ή και σωματικός και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του. Ποιος κοντάπτη και πίπτει στην αμαρτίαν και δεν καίωμαι κι εγώ εις την κάμινο τη λήψεως και τη εντροπής. 30. Εάν παραστεί η ανάγκη να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τους διωγμούς και τους πειρασμούς μου. 31. Θα σας είπω πράγματα που ίσως σας φανούν απίστευτα. Αλλά ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνα, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. 32. Η την Δαμασκόν ο διοικητής που είχε διοριστεί από τον βασιλέα Αρέταν, ευρούρει την πόλη των δαμασκινών επειδή ήθελε να με συλλάβει. 33. Και από κάποιο παράθυρο με κατέβασαν κάτω μέσα η σκάλα των δικτυωτών διαμέσου του τείχου τη πόλη, και ξέφυγα από τα σχήρα του.